Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι Από το Ράδιο Άρτα στο 101,5 Ωραία, τι είναι; Σήμερα Ναι Κυρίες μου και κύριοι Είμαστε εδώ Να χορέψουμε στον τοίχο Πάσο ντόμπλε. Πάσα. Πάσο. Κυρίες μου και κύριε, ο Γιάννη Λαζάρου 2 Παρακαλώ. Γελάρε, βέβαια. έστερη Μανούλα σου που δεν αντέχω εντάξει εντάξει εντάξει εντάξει ελα για είναι δυνατόν. που είσαι που είσαι σερέ μου κυρία μου και κυρία μου αποσύρω με καλημέρα δύο εξιογνώδειαντεσιρισκιάδες αν θέλετε να χορέψετε μαζί μα στους ρυθμούς της ευτυχίας graduation. που βιώνει η πατρίτς <ix> hmm. Άλλοι έχουνε το Dancing with the Star εμείς θα κάνουμε το Dancing with the Blur παρακαλώ Έλα ρε Έλα ρε αρκεί δηλώνεις δεν Ναι ναι ναι ναι εκεί κι αν είναι Ναι ναι Γεια σου φίλε μου Είμαστε στον κρεμό Στον πάτο καλή σου φίλε μου εδώ και αυτό χορεύει στους ρυθμούς της ευτυχία στο Dancing with the Pooh Stars. Wow. Απ' τη μία το Dancing with the Pooh, boo, boo Boo Stars. <laughs> Καλά, φίλος. Απ' την άλλη τα παιδάκια Προστέρψην των uh, παιδόφιλων. <laughs> Τι ανάγκη έχει αυτή η χώρα, ρε. Είναι προκεχωρημένη η κατάσταση, σου λέω. Η κατάσταση είναι δηλαδή Μιλάμε Καλά είπε ρε, ο... ο Χαρδουβέλερ Δεν μπορείτε ρε, ρε όρνια Τέτοις κλεισούρας Να δείτε το ξημέρωμα Κοιτάτε πίσω Όχι τι είπε τον ήλιο ή το ξημέρωμα Κάτι είπε τέλο πάντων Κάτι που δεν μπορείτε να δείτε ρε τύφλες Ε τύφλες Έχει δίκιο ο Χαρδουβέλερ Πα, -πα, -πα, -πα. Δεν τρεβλίνουμε. Ελα πάμε. Και τώρα. Πάρτε Αφιερωμένο. Παρακαλώ. Ναι. Έγινε. έγινε Έγινε έγινε Έγινε έγινε έγινε Αυτό ναι Αυτό Σας παρακαλώ έλα για, για. Μην εκφράζεστε έτσι Τι σας έχω σήμερα ρε παιδί μου Σας ξεκίνησα έτσι να δούμε Πλέρια ευτυχία τηλεακροατή μου Που λε αυτή η χώρα δεν έχει κανένα πρόβλημα πια Δημιουργεί μπαντανάμο Δημιουργεί μόνη τη Guantanamo <κρύσε> δημιουργεί... Η προοδευτικούρα δηλαδή η μεγάλη... Η μεγάλη προοδευτικούρα Μεγάλε <Συσκοί> <συσκοί> Λοιπόν και με αυτή την Χορευτική διάθεση και Αναμένοντας τις δηλώσεις <συσκοί> <συσκοί> Για τη Συμμετοχή στο Dancing with the Blar Επίσης Δεχόμεσα συμμετοχές και για με... Είστε Ανήλικα να τραγουδίσετε Μας πείτε ένα τραγούδι ο Γιάννος ο Περιτιανός Ναι, αυτή είναι πλέργια η Δημοκρατία Πάντως ε, η Λινάρα μου Τώρα πρέπει να κοιμάσαι ήσυχο. Δέκα φορές Σου έλεγα προχτές κοιμήσου ήσυχο. Θωρακίζεται η Δημοκρατία Για δύο λόγους θα πρέπει να κοιμάσαι ήσυχο. Δύο ακόμη λόγους Όχι μόνο για αυτούς τους δύο λόγους Για δύο ακόμη λόγους Ο ένας λόγος είναι Ότι Επί Υπουργός Νέος πολέμαρχος Υπερασπιστής Της πατρίδας και των συμφερόντων σου Είναι ο Δένδιας Μεγάλη παρένθεση Δεν μου λες αν ήσουν Λέμε τώρα Και σου άρεσε να κόβεις κεφάλια Και έβρισκες το Δένδια και του κόβες το κεφάλι Τι θα το έκανε. Όχι αλήθεια πες μου Πού θα χρησιμοποιούσες το κεφάλι του Δένδια Αν ήσουν και να από του τους κακούς που έκοβε κεφάλια Και έβρισκες το δένδια και τούκουβες το κεφάλι Πού θα το βάζεις το κεφάλι του δένδια Όχι σε παρακαλώ θέλω να μου απαντήσεις Πάντω. εγώ Να Νάτος ο πρώτος Παρακαλώ <coughs> Ναι, so you you want ναι. To know about the Τι θα το έκανες δηλαδή <laughs> Μπάλα ράγμπη, μου πέε σε εδώ <grabi> δεν μ' αρέσει. Είχ. Άλλο κανένα τι θα το έκανε. Λέμε τώρα μπε να δείτε ότι ήσουν ένα κακό Εσύ Α, δεν έχουμε άλλου κακού τζιχαντιστέ. Μόνο έναν ήταν. Να και άλλο ένα. Παρακαλώ. B... Έλα. Μ' αρέσει καλύτερα αυτό. Σωστό, σωστό. Ένα έτερο τζιχαντιστή. Λοιπόν μου είπε ότι θα το έκανε δοχείο νυχτός Ρε παιδιά συγγνώμη τώρα ότι τώρα ήσουν να τζιχαντιστείς εσύ Και κόβες το κεφάλι του δένδια Δεν θα το βάζες μπροστά στον πολιορκητικό Κρυό να βαρά τι πόρτες Όχι πε μου σε παρακαλώ Δεν σου πάει στο μυαλό αυτό Δηλαδή Όχι πες μου δηλαδή Όχι τι άλλο θα δούμε Πάντω, για αυτόν τον λόγο πρέπει να κοιμάσαι ήσυχο, Διότι παρακαλώ My... Oh. Έλα, ωραία, παιδί μου. <laughs> Ετσερέ, έλα, ρε. Εσύ δεν είσαι ρε. Εσύ είσαι να πούμε φούρναρη. <laughs> <laughs> Ελά, ρε, τσυχα... <laughs> Λοιπόν, ο ένα λόγο λοιπόν, Ελληνά μου, <laughs> κοιμήσου σου λέω αγγελούδι μου και σου παρήγγυλα <laughs> στη Γερμανία τα μπρικιά σου. <laughs> την Αμερική τα ρούχα σου και τα βραγιά σου λοιπόν <laughs> με το πολέμαρχο Δένδια λοιπόν και ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο ε, όχι για τον οποίο πρέπει να κοιμάσεις είναι ένας από τους λόγους που πρέπει δηλαδή να είσαι μπιτ στην πλέρια ευτυχία και στη σιγουριά είναι ότι έχουμε πια δημοκρατική παράταξη είναι μια πραγματικότητα και τον Ιανουάριο θα γίνει το ιδρυτικό συνέδριο της δημοκρατικής παράταξης, δηλαδή θα ενωθεί το Πασόκ με όλα τα κόμματα που έφτιαξαν την κρίση ας πούμε και αυτό μας, το, μας, αυτό μας διαβεβαίωσε ο κύριος Βενιζέλος. Οπότε μεγάλη η σημαία λοιπόν του Πασόκ θα είναι εγιτής της εθνικής σταθερότητας για μία ακόμη φορά με την προσδοκία ότι ο τρίτος κόλλος... Θα σπάσει το τεχνικό και αδιέξοδο μικρό διπολισμό που έκανε ο κακούργος ο Τσίπρας. Λοιπόν, μας είπε ο κύριο Βενιζέλο. Λοιπόν, μέσα σε πέντε μέρες μπορεί να χαθούν όλα, ρε. Όσα κάναμε, όσα πετύχαμε. Έβαλε το σκουσμό, ο Μπένι. Διότι μπορεί να χαθούν όλα όσα πετύχαμε. Ό,τι κονόμα κάναμε Εμείς, Να χαθούν. Πόσοι ακόμη να χαθούν, ρε, Μπένι. Να, Πόσους να σκοτώσετε ακόμη. Στο τραπέζι, λοιπόν. Με, ε, του, του παρέθεσαν ωραίε εδώ στο τραπέζι με ασημένια μαχαιροπύρουνα, πρώην από το 1974 μέχρι το 2012, με τη νέα γενιά μασαμπούκα. Εδώ να πούμε στο τραπέζι. Λοιπόν, και πήραν την απόφαση μεγάλη ότι θα κάνουν ε, δημοκρατική παράδοση, παρά, παρά, παράδοση παράταξη. Ξέρετε θα κάνουν και μάλιστα ο, ο, ο πρίγκιπα του Πασόκολο βέρδο αυτό το αυτοκρατορικό άτομο, μας είπα ότι είναι ορόσημο για αυτή την ιστορία η διαδικασία της προεδικής εκλογής. Κυρία μου και κυριέ μου, άναυδη παρακολουθάμε την παρούφα <Κι> και φυσικά άναυδη παρακολουθάμε την παρούφα διότι όλο αυτό το σύστημα, όλο αυτό το παρούφιον σύστημα έχοντας, μπρο, έχοντας μπροστά αυτούς, αυτές τις μπαρούφε τύπου Βενιζέλου χρόνια, πολύ απλά, πάρα πολύ απλά, έχει χιλιάδες εκατοντάδες οπαδούς έχει οπαδούς το καταλαβαίνετε και δει Ταλιμπάν οι, χα... οι τζιχαντιστές μπροστά τους είναι λευκές περιστερές Μουσική διότι ένας τζιχαντιστής στη ζωή το σκοτώσει 5, 10 100, 100, 100 500 Μουσική τούτοι εδώ λοιπόν έχουν σκοτώσει μια ιδέα έχουν σκοτώσει μια χώρα Ουσιαστικά έχουν σκοτώσει ένα λαό. Παρακαλώ. Βγάλει τα 1500. Μάλιστα. Να σε καλά, να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Να σε καλά, αυτέ οι μασαμπούκε. Ένα θέμα λοιπόν. Το οποίο κάποιοι στο μέλλον. Αυτοί λοιπόν οι τύποι. Αυτοί λοιπόν οι τύποι μπροστά στους οποίους οι τζιχαντιστές είναι λευκίες περιστεραίες μιλάμε. Έχουν δολοφονήσει ιδέες, αξιοπρέπεια, χώρα. Παρακαλώ. Μου άρεσε πάρα πολύ η σκέψη του φίλου Τηλεοκροατή. Δεν είναι μου λέει δημοκρατική παράταξη, είναι δημοκρατική παράταση. Και όσο κάνουν τα κόλπα του με δημοκρατική παράταση και δίνουν δημοκρατικέ παρατάσει, τόσο θα κρεμμιούνται κεφάλια Ελλήνων σαν ακροκέραμα και θα τα κλωτσάνε οι 1500, η ΓΟΕ και οι 1300 η ΓΝΕΚΑ, όπω μου είπε ο προηγούμενο φίλο Τηλεοκροατή. Κυρία μου και κυρίε μου, δολοφόνησαν. 30-40 χρόνια τώρα και συνεχίζουν να δολοφονούν ιδέες ξιοπρέπειες χώρα ανθρώπους και είναι εκεί και είναι εκεί και συνεχίζουν το πανηγύρι τους και συνεχίζουν το πανηγύρι τους παρακαλώ παράταση Συμπλήρωσε εδώ ένας φίλος Ότι με τη δημοκρατική παράταση Δίνουν ταυτόχρονα και δημοκρατική παράσταση Χρόνια τώρα αγαπητέ μου Χρόνια τώρα Και όλα πάντα βλέμε Τι κάνουν, τι κάνουν Αυτό κάνουν ακριβώ. Επιμένω ότι οι τζιχαντιστές μπροστά τους Είναι λευκές περιστερές Δολοφόνησαν τα πάντα Τα ξέσχισαν Πάτησαν επιπτωμάτων Και δεν μιλάμε τώρα για τα, για τα κολοκύθια αυτά που έκλεψαν και οικονόμησαν μιλάμε ότι δολοφόνησαν την αξιοπρέπεια δεν ξέρω αν με πιάνει, πρόσεξε τώρα εκεί ανάμεσα στις μασαμπούκες λοιπόν του Βενιζέλου με τους παλιούς και νέους βουλευτές του Πασό προσέξτε πόσο η Μπαρούφα πάει σύννεφο και απέναντι δεν βρίσκει δεν βρίσκει τίποτα η Μπαρούφα προσέξτε Του ζήτησε να γίνει συστράτευση γιατί λέτε γιατί όπως τους είπε ο ελληνικός λαός κάποτε καταψήφισε τον Ελευθέριο Βενιζέλο το 1920, το 1920 και διαμορφώθηκαν οι υποθέσεις μιας ολόκληρης καταστροφής. Ακούτε ωραία τι λέει. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω άνθρωπο αλλά τι λέει ο στόμας του. Δεν τον μπουκώνουν εκεί μέσα να πούμε με τη σαβούρα που τρώει. Δηλαδή μεγάλε θα μας φάξουν οι ευρωπαίοι και θα μας εξορίσουν από τον τόπο μας αυτή τη στιγμή εάν δεν σε ψηφίσουμε εσένα και το συνάφη σου όλο αυτό το τζιχάντ όπως το λένε Πασόκ, Δημοκρατική Παράταξη Σαμαράδες, Κουρέλιδες όπως τους λένε γιατί θα επαναλάβουμε ότι η Πασοκύλα η Πασοκύλα δεν έχει χρώμα η Πασοκύλα που κατέκλισε το σύμπαν λοιπόν δεν έχει χρώμα είναι Πασοκύλα Ακούτε, ωραία, τι τους είπε ανάμεσα στις μασαμπούκε με τα σημαίνια μαχαιροπύρουνα. Παρακαλώ. <σφ>. <σφ> ναι, ναι, ναι. 네, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Ποιος ακριβώς, ρε φίλε, να του ζητήσει. Ποιος θα μας φάξει; Λοιπόν, παραλληλίζοντας με τη Μικρασιατική καταστροφή... Και τις ιστορίες των νεότουρκων Την καταψήφιση από τον λαό του Βενιζέλου Ποιος θα μας φάξει σήμερα Αν δεν ψηφίσουμε τον Βενιζέλο Αν δεν τον ψηφίσετε δηλαδή τον Βενιζέλο Δεν υπάρχει Ποιος εισαγγελέα Πρέπει κάποιος να ερμηνεύσει τα λόγια του ε, Ας τον εισαγγελέα Ένας δημοσιογράφος Να βγει να τον ξεφτυλίσει Να του πει έλα εδώ όρθιο Τι είναι αυτά που λες για μία ακόμη φορά? Τι είναι αυτά που λες στον κοσμάκι Που δεν έχει μερογάματο Που δεν έχει ασφάλεια Που το παιδί του πεινάει Τι είναι αυτά που του λες Ανάμεσα σε γεύματα όλων αυτών των αθυρμάτων Που έσυραν την Ελλάδα εδώ που την έσυραν Παρακαλώ Ρεγάλες Σε παρακαλώ Σε παρακαλώ Ρε φίλε, δεν έχ, έχεις πάρει χαμπάρι ότι αυτά που λέμε, αυτά που λέμε Ρε φίλε, δεν έχεις πάρει χαμπάρι ότι αυτά που λέμε τα γεννάμε, δεν τα αντιγράφουμε Είσαι, yeah. είσαι bit για bit; Έτσι μπράβο. έλα, έλα, έλα, έλα Να είσαι καλά Σκύψε λοιπόν ευλογημένε από την πλατούλα σου θα περάσει κι αυτά Να βρεθεί ένας απέναντι Να τον βάλει κάτω από κάτω θα μου πει: Μπαίνει κάτω αυτό το πράγμα να πούμε. Λοιπόν, και κάποιο πρέπει να αντιδράσει. Κάποιο πρέπει, δεν υπάρχει. Τι, τίποτα, τι, τι να του ακουμπήσει αυτή τη στιγμή. Ποιο θα σε σφάξει, λοιπόν. Αυτά σου είπε. Ανάμεσα στα ασημένια μαχαιροπύρουνα στι μασαμπούκε. Στι μασαμπούκε βουλευτών παλαιών νέων και του Βενιζέλου. Λοιπόν, όπου σίγουρα θα πετάξαν και κανατόν τόνο φα. Γιατί δεν μπορεί να το φάγαν όλο. Λοιπόν, σου είπε λοιπόν ότι. Με λίγα λόγια ότι κάποιος θα σε σφάξει Όπως τότε το 20 που καταψήφισαν τον Ελευθέριο Βενιζέλο Και έγινε μικρασιατική καταστροφή Κατάλαβες ότι κάποιοι νεότουρκοι Είναι έτοιμοι να σε σφάξουν Ποιοι είναι αυτοί Δεν πρέπει κάποια στιγμή Κάποια στιγμή σε αυτή την αποκαλούμενη ακόμη χώρα Να ζητήσει κάποιος Ιωπαδί σου μωρέ Αυτοί με τα 1500 μωρέ που τους έχεις μπουκώσει μωρέ δεν λέμε να ξυπνήσει η αξιοπρέπειά του, γιατί σκατά και αξιοπρέπεια είναι ίδια με αυτού. Ένας να σου ζητήσει το τι λόγο να σου ζητήσει. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Σωστό. Και καλά λέει ένα φίλο τηλεακτροντή εδώ. Εκείνοι την πληρώσαν κάποτε ως Οθωμανοί πολίτες λοιπόν έτσι είναι λοιπόν και τώρα θα την πληρώσουμε εμείς, με σε μια άλλη αυτοκρατορία ως Ευρωπαίοι πολίτες πάντα θα πληρώνουμε κάποια, αυτοκρα... κάποια αυτοκρατορία θα μας φάζει μεγάλε γιατί γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ε, το Παλος Μαν το Βενιζέλος αυτή τη ζωή παρακαλώ Κάτσε με ρε φίλε τώρα λάβο Άσε με μην έρθει κανένα σα κοκκινάκι και με φάει Με κάνει χαμ χαμ Λοιπόν που λες μεγάλε Κι όμως και όμως που λε. Παρακαλώ Έλα, Έλα. Κάτσε περίμενο μην σε μόρα Σα, Σοσίλια, Οθουκά, Αγγελού, Σα, Σοσίλια, Οθουκά, Αγγελού, Σα, Σοσίλια, Οθουκά, Αγγελού, Λοιπόν που λες μεγάλε, αυτά μας είπε ανάμεσα στις μασαμπούκες Με, τα... με τους παλιούς, με τους φιλοβάτες του σοσιαλισμού Αλλά και τους νέους, του συνεχιστές που θα κάνουν τη δημοκρατική παράταξη Αυτά μας είπε ο κύριος Βενιζέλος Πάντως σημασία έχει κυρία μου και κυριέ μου Ότι η χώρα μετράει, για την Ελλάδα σας μιλάω και δεν, είναι, δεν μετράει η χώρα, ρε παιδί μου. Ποιο τη χαίζει την Ελλάδα τώρα. Μετράνε τα πρόσωπα, οι άντρε. Για παράδειγμα, πήγε ο Αβραμόπουλο στην Τουρκία. Ο Ερντογάν άλλαζε πάνω κάθε μισή ώρα. Ο, ο Ερντογάν, είπα πώ. Ναι, καλά το λέω. Λοιπόν. Και αφού του είπε πέντε, πέντε κουβέντε εκεί στην Τουρκία ο οι Τούρκοι Χέστηκαν από το φόβο του. Δηλαδή, για να καταλάβει τώρα, φοβήθηκαν τόσο πολύ που βάζουν εκτός από τα τι έχουν εκεί το Μπαρμαρός, τα αντιτροπηλικά τι άλλο έχουν τοποθετούν και εξέδρα άντληση πετρελαίου μέσα στην ΑΟΣ της Κύπρου <laughs> ναι σου λέω τους έκανε μπου τους έσκιαξε ο Αβραμόπουλο. τους έσκιαξε σου λέω ο Αβραμόπουλο. μεγάλε μεγάλε λοιπόν ο οποίος τώρα ορίστε Έκλειση γραμμή παιδιά σε γραμμή ξαναπάρτε Ο οποίο αβραμόπουλος τώρα Πάει με το Γιούγκερ Είναι στην κυβέρνηση του Γιούγκερ Ναι σου λέω μεγάλε Γι' αυτό κοιμήσου ήσυχο, ρε παιδί μου Κοιμήσου ήσυχο, λοιπόν Διότι Εκτός των άλλων Σήμερα Σήμερα που ομιλούμε εδώ μεταξύ μας Θα έχουμε συνάντηση τσίπρεο με παππούλια Εδώ είναι η συνάντηση Θα του πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος για ευρύτερες συνενέσεις, θα πει ο Τσίπρας στον Παπούλια. Αν γίνουν ακλογές το Φεβρουάριο με την εκλογή ε, νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, είμαστε έτοιμοι, θα του πει, για ευρύτερες συνενέσεις. Πει, τα έχουμε πει, τα έχουμε μα μην κουράζεστε. Λοιπόν, είναι η επόμενη λύση του συστήματος ο Αλέξης. Το θέμα, ξέρετε, ξέρετε τι να εύχεστε... Όχι να γίνουν πράξη αυτά που σας λέει ο Αλέξης, γιατί όπως καταλαβαίνετε ο Αλέξης τι να σας λέει. Θα θα, λοιπόν. Να εύχεστε να μην γίνουν πράγματα και θάματα, διότι θα είναι στην κυβέρνηση η αριστερά. Και όπως έχουμε μάτα ξαναειπεί, τα μεγαλύτερα έσχη που έγιναν, ψάξτε το και ιστορικά θα το δείτε, λοιπόν, είναι με αριστερές κυβερνήσει. υποτίθεται ρε παιδί μου βαφτισμένες αριστερές κυβερνήσεις γίναν μεγάλα έσχοι λοιπόν ψάξτε τα και θα τα βρείτε με καμία κυβέρνηση ονομαζόμενη ε, δεξιά δεν έχει γίνει τίποτα εκτός από τα εγκλήματα τα οποία κάνουν λοιπόν και τα θεωρούμε εμεί εγκλήματα εντάξει γιατί για αυτού είναι όλα καλά όλα ανθυρά είναι πλέργια η ευτυχία Αυτό να έφυγεστε Μη δούμε δύσκολα πράγματα Το ότι ο Τσίπρας Είναι έτοιμος για ευρύτερες συνενέσεις Και για την Πρωθυπουργία Αυτό μας το λέει μέχρι και η Φιλινάδα μας Η Δωροθέα Παρακαλώ Αμα. Το, μισκο το μισκοτάκι, το μπισκοτάκι. Πάθηκα το μισκοτάκι. Γεια. Χάθη και μου λέει το μισκοτάκι, δεν ξέρει το μισκοτάκι. Το πισκοτάκι μου άρεσε αφού μου, μου έφερε. Ένα κάνει Ρε φλούδα Ό,τι σου σκεφτόμουν, αρέ. Τι κάνεις? Τι κάνει, Λέω. Τι, ξέρω ξέρω την ευτυχία. Τώρα εκεί, εσύ, εσύ, να πούμε, γι' αυτό δεν σκεφτόμουν. Όταν σκέφτομαι, <laughs> Κάτσε σου λέω, έχουμε να δούμε. Έγινε. Ντάσε καλά, τάσε καλά. Γεια σου ρε παλικάρι, γεια σου ρε Γιουργάκη, να καλά, ρε Γιουργή. Λοιπόν, τι σα έχω σήμερα, εντωμεταξύ. Εμένα όσο παίζει αυτή η μουσική, έχω στο μάγουλο τσίκ του τσίκ τον πεταλαιοτή. Ναι. Λοιπόν, μου λε, μεγάλε, θα είναι λοιπόν σήμερα. Με τον Παπούλια όπως σας είπα για τους λόγους που σας είπα. Και να κάνε... σας είπα Και να κάνετε τις ευχές που σας είπα Αλλά να σας πω και κάτι άλλο Θα πάει και ο Κουρέλης Τον Παπούλια Διότι ο Κουρέλης είναι πυλώνα σταθερότητα τη χώρα, Όποια κυβέρνηση και να βγει <χει> <χει> Ναι Διότι διαθέτει Έναν κορμό ε, Οπαδών Πώς να το πούμε τώρα κορμό ναι, Όχι κορμό σοκολάτα Κορμό οπαδών Οι οποίοι μόνο και μόνο για την ιδέα Πάνε πίσω από τον κύριο Κουρέλι Και είναι και αυτοί πυλώνες της δημοκρατίας Διορισμένοι όλοι αλλά πυλώνες Παρακαλώ Μου λέει ένας φίλος εδώ Τον Κουρέλη μου λέει Τον Κουρέλη και χούντα να γίνει, θα βάλει το κεφάλι όπω ο Μιτσάρα μέσα να βγει φωτογραφία με την κυβέρνηση. Αφού είναι πυλώνα, ρε Μεγάλε. Αφού είναι πυλώνα. Αλλά πάνω απ' όλα είναι μικρά πυλωνάκια θα έλεγα. Πυλονόπουλα. Πώ να τα πει, οι οπαδοί του. Οι οποίοι για βαριού ιδεολογικού, τόσο σοβαρεί ιδεολογικού λόγου, λοιπόν, διορισμένοι άπαντες, θέσει, προγωγές και τέτοια, καταλαβαίνετε, ναι. Λοιπόν, είναι, είναι με το κυρινό και είναι και, και αυτά πυλονάκια. Τη δημοκρατία της δημοκρατίας Όποια κυβέρνηση και να βγει Τι θέση μας να έχουμε Τι θέση μας να έχουμε Και το facebook μας Τι θέση μας και το φατσαμπούκ μας να γράφουμε Παρακαλώ και... Καλό στο φίλο Τι κάνεις ρε παλικάρι Έλα να... ρε τζιχαντ λέγε Το δένδια Το δένδια Ναι αλλά τι θα το κάνεις το κεφάλι Αν δεν θα του το κόψεις Αααα Ναι γιατί θα Σωστά σωστά θα χάσεις τα οριά του παραδείσου Να σε καλά φίλε Γεια σου καλημέρα Λοιπόν εγώ μου λέει θα του το κόψω το κεφάλι του Δεν Δεν θα το πω ούτε στον Αγιο Πέτρο μη χάσω τον παράδεισο Ούτε στον άλλον τον αλάχνα να πούμε μη χάσω τα ουργιά Διότι καταλαβαίνεις σωστό λοιπόν από τα πυρονόπουλα της δημοκρατίας Τους οπαδούς και την πυλώνα Το μεγάλο του κουρέλα Λοιπόν φεύγουμε κυρία μου και κυρία μου Διότι έχουμε ε, τα συνθήματα Δεν αλλάζουν και πολύ όπως καταλαβαίνετε Θυμόσαστε κάποιος μεγάλος ηγέτης Κάποια εποχή Ορίστε Ορίστε Καλώς το παλικάρι; Τι πού είσαι το παλικάρι; Χάθηκες; Να σε καλά, να σε καλά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ποιο; Ε, βέβαια. Τι άλλο να κάνουμε <laughs> <laughs> Να σε καλά, να σε καλά, καλή σου μέρα. Ο φίλος μου εδώ, ο φίλος μου. Λοιπόν όλα τα τραγούδια θα τα βάλουμε Κάτσε να σου πω τώρα Θυμάσαι ποιος είπε το τσοβόλα εδώ στα όλα Μπράβο θυμάσαι Εγγάλαι ε, Έτρεχες πίσω από τον αρχηγό τότε ε? ναι. Τώρα λοιπόν Έχουμε το Στουρνάρα ο οποίος κάνει συνθήματα Δεν λέει τσοβόλα εδώ στα όλα Λέει όμως το κογλίφε εδώ στα όλα Ο Στουρνάρας Μην ξεχνά τώρα ο στουρνάρα. Είναι Διοικητής τώρα ο άνθρωπος. Και προσέξτε Ζητάει, είπε στις τράπεζες να ρίξουν τώρα χρήμα στην αγορά Όπως καταλαβαίνεις εσύ που τα ξέρεις ας πούμε όλα Λοιπόν οι τράπεζες το χρήμα το, μοιρα... το μοιράζουν και το χαρίζουν Καταλαβαίνεις, λέει τώρα στους επίσημους τοκογλυφάρες Στους βιαστές της ανθρώπινης υπόστασης Ρίξτε χρήμα στην αγορά Οπότε λοιπόν πάει το τσοβόλα, δώστε όλα Τους καλούμε λοιπόν τοκογλύφι, δώστε τα όλα Πάρτε τα όλα ρε παιδί μου Πάρτε τα όλα ρε παιδί μου Σε παρακαλώ ρε. Οπα, Αυτή είναι η είδηση Ήθελες σύνταξη ε Περίμενες σύνταξη Πάρε ένα κιάλι Από αυτά που είχαν οι πειρατές Από το, το μακρύ το κιάλι Και ψάξε στον ορίζοντα θα τη δεις τη σύνταξη Διότι μέχρι 12 χρόνια Εργασίας επιπλέον Θέλει η Τρόικα για να σου δώσει σύνταξη Και είπαμε τι σύνταξη θα σου δώσει έτσι Τι είπαμε Τι σύνταξη που θα φτάσει η σύνταξη Εντάξει Μην ε, βαφκαλίζεστε. Ε. Πάρε λοιπόν ένα κιάλι και κοίτα στο βάθος Κάπου θα τη δεις Τη, τη, τη σύνταξη Και μαζί με την Τρόικα Να στήσεις άγαλμα Της Τρόικας για αυτές τις ενέργειες Στήσε και ένα στον παρόζο Ναι ρε παιδί μου που είναι λυτρωτής που έπεισε τη Μέρκελ να μην μας πετάξει από την Ευρωζώνη και το Σαμαρά να δολοφονεί Έλληνε Έλληνες με τις μεταρρυθμίσεις ανάπτυξης. Yeah. Όλα αυτά τα έκανε ο μπαρόζο που λες. Όλα αυτά τα έκανε ο μπαρόζο. Γι' αυτό λοιπόν παραγγείλτε πολύ ε, μάρμαρο, χάλιβα να στήσουμε γάλματα στους Βενιζέλους, στους μπαρόζου, στους Σαμαράδε, στη Μέρκελ εξάλλου Παλιά, πολύ παλιά σε κάποια εκπομπή είχαμε αναφερθεί στα αγάλματα του μέλλοντος Όποιος τα θυμάται, τα θυμάται λοιπόν Κυρία μου και κυρία μου Πάντως Ο Αλέξης Παιδιά Πέρα από την πλάκα δηλαδή Παρακαλώ Το, <Κι> Το πήρε στο κιάλι για άλλο λόγο <σχι> Έλα ρε Γεώργη. Το πήρα βουλήτο κι άλλοι για άλλο λόγο. Ορίστε, Βρεσί, καλά που με πήρε τηλέφωνο Καλά που με πήρε τηλέφωνο Καλά είστε εκεί πάνω όλοι. Θα πάτε για πάνιο που λεμάει, Α, έχετε στον Αλή. Α, καλά. Έχουμε καλύτερη λίμνη εμείς εδώ ρε. Το Μπουρνάρ. Έλα, γεια σου ρε Κωστάκη, γεια! Έχει λίμνη τώρα ο Κώστας στον Αλιάκμονα Ξέρεις είσαι τι λίμνης του Μπουρνάρ Εδώ που έχουμε εμείς του Μπουρνάρ Ένα, Μπουρνάρ, δύο! <laughs> και, μ, ρε Κώστα, με σύγχυσε εκείνος δεν μ' άφησε να πω ούτε καλημέρα, ξέχασα να πω στην Κουζάνη Στους φίλους, στην Πτολεμαϊδα, γεια σου Τάσο Ακούς Τάσο, εκπομπή Παρακαλώ! Ναι. Α, ναι, σωστά, σωστά! Σωστά, σωστά, σωστά. Oh, Μα τη χάλασε, Κώστα, ένα τηλεακροατή. Σιγά λε, εμεί σα αφήσει να βρέξετε τον κόλο σα στον Αλιάκμονα και στο Πουρνάρ. Αφού είναι των Γερμανών οι λίμνε. Δεν πειράζει, μωρέ, εμεί θα πάμε λαθρέα. Με... Δεν μ' άφησε πολύ να πω καλημέρα στην Κουζάνη. Γεια σου, Κουζάνη, γεια σου, Τολεμαίδα. Γεια σου, Τα Σέρβια, καλημέρα σου, την Κουζάνη. Ράδιο Αετό, Κωνσταζιώνη. Καλημέρα στην Κύπρο. Με, δεν άπα, Με πήρε άλλο τηλέφωνο εκεί. Τ μην του και το ψωμί Καλημέρα Κύπρος, Ράδιο Art FM Του Νίκου του Αμάραντου <Κιναι> Καλημέρα σ' όλους, παρακαλώ <Κιναι> Καλημέρα Από <Κιναι> Απονεμέα Βρασί <Κιναι> έχετε <Κιναι> Δεν έχει γίνει Το αίμα του Ταύρου Φιγάνει <Κιναι> το αίμα του Ταύρου ακόμα Να σε καλά. Το Νεμέα Πρές στο... είναι... στο ίντερνετ. Νεμέα Πρές. Τώρα θα το, τώρα θα φωνάξουμε σε όλο τον κόσμο. Να σε καλά. Καλή σου μέρα φίλε μου. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, ο φίλος μου εδώ από την Νεμέα θα μου στείλει σέμα του ταύρου μεγάλε Νεμέα. Μιλάμε για το κρασί των αιώνων έτσι. Αν είχαν οι Γάλλοι τέτοιο κρασί θα το πουλαγαν 50.000 ευρώ τη σταγόνα Νεμέα αίμα του Ταύρου Το Νεμέα πρέσα έχει ο φίλος Που πήρε μπείτε στο Αυτούς ρε να υποστηρίζετε ρε αυτούς να πηγαίνετε να κάνετε κλίκ ρε. Για Για τοπικές ειδήσεις και όχι μόνο Πάτε και μου πάτε... Απ' τη μία βρίζετε τους λαμπράκετες Και απ' την άλλη μπαίνετε στα site τους Παρακαλώ Go to Έχασα. ναι έχασα, ναι, ναι, σωστά, ναι, ναι. Ναι. ναι, <Σι> ναι, ναι, ναι. Ναι, <Σι> ναι, ναι, ναι. <Σι> με πήρε ένας φρίτς. Να λες και γουντεμόργγγγ σε εμάς τους Γερμανούς, μου λέει. <Σι> Μη, Μη, Μη μας ξεχνάς. Εσύ δεν είσαι φρίτς, ρε. είσαι πρίτς. <Σι> <Σι> <Σι> θες να γίνεις και φρίτς. Ε, <Σι> <Σι> Λοιπόν, να μπαίνετε σε αυτά, με ναι, απρές, τέτοια site για τοπικέ ειδήσει. Έχετε στον τόπο σα, σίγουρα έχετε. Και τοπικέ εφημερίδε και τοπικά sites. Πάτε να πούμε από τη μία βρίζετε μπομπολολαμπράκιδε και τέτοια, και από την άλλη μη Αναστασιάδε και πάτε και στριμώχνεστε στα site αυτών, και αυτοί κονομάνε τα, τα τεράστια από τα κλικ και από τι διαφημίσει. Ναι, με απρέσλει λοιπόν. Να είσαι καλά που αναδημοσιεύει και τα άρθρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Yeah. Λοιπόν, και μην ξεχάσουμε το αίμα του Ταύρου, έτσι. Αλλά τώρα μεταξύ μα, ακούτε και στην ΕΜΕΑ Λοιπόν, τώρα πέρα από την πλάκα, έτσι ο Αλέξη πρέπει σιγά σιγά να αλλάζει. Δεν χρειάζεται σακάκι που κάμισο τέτοια. Θα φο... Πρέπει να φορέσει τη στολή του Σούπερμαν. Στη... Μιλώντα στη σύνοδο του κόμματο Ευρωπαϊκή Αριστερά, τόνισε επιλέξει η στροφή στην Ευρώπη θα, να... θα γίνει όταν γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση στην Ελλάδα. Ναι, θα γίνει... θα το πάρει αλλιώ η Ευρώπη. Θα κάνει μια στροφή. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει. Και αυτό θα ανατρέψει την ύφεση στην Ευρώπη που είναι κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία. Αυτά τα πω ο Αλέξης παιδιά, δεν σας τα λέμε εμείς. Ο Αλέξης τα έπε, ότι τελείωσαν τα πράγματα μόλις γίνει η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, πως θα, θα αρπάξει όλο τον πλανήτη, ρε παιδί μου, σαν σου Σούπερμαν, τάκ, θα του κάνει μια στροφή ο Αλέξης. Ο ναι. Κυρία μου και κυρία μου, και όμως κυκλοφορούν και ζουν ανάμεσά μας κι όμως, κυκλοφορούν και ζουν ανάμεσά μας Παρακαλώ Ναι σωστό Σωστό, σωστό, σωστό. <laughs> Οπότε καλά μου λέει ο τηλεαγροατής Δεν έχουμε σούπερμαν Έχουμε τσίπερμαν πια Hello. Θα φορέσει τη στολή του ο τσίπερμαν Ο τσίπρεμαν <laughs> <laughs> Είναι δυνατόν <laughs> Κι όμως τα λένε, τα λένε πρόσεξε επίσημα τα λένε υπάρχουν υπάρχουνε τώρα, πρόσεξε, να πούμε ένα, άντε, πες δημοσιογράφους εδώ και τώρα. Τι BBC τι ντοιτσεβέλλες, τι κουνενέδια, εκεί που ότι είναι δημοσιογράφοι ξέρεις, θα του πει ένας ρε παλουκάρι, έλα εδώ ρε Τσίπρεμαν, τι, τι μας λες τώρα, τι ακριβώς μας λες. Τι ακριβώ μα λες Τι στροφή θα κάνει, Καμια στροφή στο ταγκού, σε καταλαβαίνουν να σε φωνάξουν εκεί στο dancing with the blur, ναι! Κι όμω, κυρία μου και κυρία μου, τα λένε επίσημα. Αυτά είναι τα μυαλά που μα κυβερνάνε. Και θα μα κυβερνήσουν. Πάντω, κυρία μου και κυρία μου, έχουμε τι έχουμε, καινούριο κόμμα στην Ισπανία, το Ποντέμο. Ποντέμο συστήθηκε από αριστερού ακαδημαϊκού, οχ, οχ, οχ, οχ, οχ, οχ, οχ, οχ, ...και από ο του 2.11... ...αμάν... ...απέναντι στο Τζίπρα που πάτε ρε... ...πηγαίνετε να συνταχτείτε με το Τζίπρα ρε... ...που είναι Τζίπρα ...κυρία μου και κυρία μου... ...θα σας μεταφέρουμε την εικόνα... ...δύο εικόνες... ...της Ευρώπης... ...δύο εικόνες της Ευρώπης... ...παρακαλώ πολύ... ...μπορείτε να τις φανταστείτε... ...προσέξτε... ...έχουμε... ...εικόνα πρώτη... ...έχουμε τις δύο κοινωνία. Χθε έκαναν απεργία ή εμποροι πάλι και κάποιοι διαδηλωτέ απέκλεισαν την είσοδο υπολικανταστήματο στη Θεσσαλονίκη. Οι λεφτάδε όμω τη κοινωνία τη Θεσσαλονίκη. ήθελαν να μπουν μέσα να κάνουν τα ψώνια του κυριακάτικα. Οι διαδηλωτέ έπασαν κάποιε ψηλέ, πρόκθηκαν και τα λυμπάν και τα λοιπά, διότι οι νοικοκυρέοι που ήθελαν να κάνουν τα ψώνια του χθε, το 1500, καταλαβαίνει λοιπόν. Του συγωνεύτηκαν ότι δεν υπάρχει καμιά απεργία, ασπροχτήκανε και φυσικά ήρθαν τα ΜΑΤ να προστατέψουν τους νοικοκυρέου και το κέρδος του πολυκαταστήματο. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα. Είναι στην Ευρώπη αυτή η εικόνα. Θα πάμε στη δεύτερη εικόνα τώρα, στην Ευρώπη. Ένας Γάλλος 21 ετών σκοτώθηκε από την αστυνομία τη Γαλλική φυσικά κατά τη διάρκεια συμπλοκής πολιτών που αντιδρούσαν στην κατασκευή φράγματο στην Αντ, που θα καταστρέψει ακόμη ένα μεγάλο οικοσύστημα στη Γαλλία. Μετά τη δολοφονία του Ρεμί Φρέ σε όλε τι πόλει τη Γαλλία έγιναν διαδηλώσει, συνελήφθησαν 60 άτομα, ακόμη και οι 300 εργάτε τη κατασκευή του φράγματο έκαναν σιωπηρή διαδήλωση. Κατάλαβε, η κατασκευή του φράγματο προ το παρόν ανεστάλλει. Ακριβώ ότι έγινε και στι Κουργέ, αν θυμάσαι, που του πήραν ή όταν κατέβηκαν στην Αθήνα οι σκουριώτε να διαδηλώσουν. Παρακαλώ. Ναι. Αχ, Φωσαμπίνε, κατάλαβα τι. Είναι τώρα. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Σωστά, σωστά να σηκώθηκε καμιά ζαρτινιέρα και θα τον βάρεσε μου λένε, Δύο Σας μετέφερα δύο εικόνες Σας μετέφερα δύο εικόνες Που Από την Ενωμένη ΕΕ σας Ευρώπη αυτή τη στιγμή Όμως κυρία μου και κυρία μου Η κατάδια της Ελλάδας Η κατάδια των ανθρώπων που υποφέρουν αυτή τη στιγμή Έγινε πάρτι των Ουδοβίκων Χθες το πρωί λοιπόν Στην αίθουσα Άκρο στην Ιερά Οδό Άκου Τώρα πούμε Αυτοί οι τύποι που υποτίθεται ναι. Βλέπω μου λέει ένας φίλος εδώ Δυο κοινωνίες Μια ελληνική η οποία δεν έχει καμία συνοχή Τα έχουμε μα τα ξαναεπεί, αυτά τα πράγματα Δεν υπάρχει στην Ελλάδα Πετά 5 ευρώ, ένα ευρώ στον άλλον και φτιάχνει ομάδα και κόμμα. Και μια άλλη δυτική κοινωνία η οποία έχει συνοχή. Τα έχουμε μα τα ξαναπεί. Πρόσεξε λοιπόν. Χθε το πρωί λοιπόν στην αίθουσα, άκρο στην Οδό, οι τύποι οι οποίοι υποστηρίζουν αυτό το πράγμα που λέγεται Ποτάμι και Θεοδωράκη, έκαναν happening. Ακούστε τι κάνουν οι χορτασμένοι, τα έχουμε ξαναπεί αυτή την εποχή. Οι λιγδομένοι, οι γερμανοτσολιάδε, οι τι κάνουν αυτή την εποχή. Έκαναν χάπενη συζήτηση για την Ελλάδα με ομιλητή τον φιλόσοφο Στέλιο Ράμφο και τον Σταύρο Θεδωράκη, αμφότεροι φιλόσοφοι. Προσέξτε, πήγαν 1500. Μέχρι και η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο Νίκο Ξυδάκη, ο Σκηνοθέτη Ογκορίτσα, ο Καφετζόπουλο, ο, ο Τατσόπουλο. Λοιπόν, ήταν όλοι εκεί. Του προσφέρθηκε Κουλούρη Θεσσαλονίκη, Φέτα Κρήτη και μπακλαβάδάκι. Το θέμα ήταν η κρίση αξιών. Και πως θα αλλάξει η νοτροπία ο Έλληνας. Καταλαβαίνετε μεγάλε. Καταλάβες. Ο Θεοδωράκης λοιπόν έκανε happening χθες που οι πάλι στέναζαν. Τους έβαλαν να δουλέψουν. Άρρωστοι δεν είχαν φάρμακα. Έκαναν happening με κουλούρια, τυριά, μπακλαβαδάκια. Και προοδευτικοί άνθρωποι όπως είπαμε. Σαν το... την κυρία Ελευθερία Αρβανιτάκη, τον Νίκο Ξυδάκη, τον Κορίτσα, τον Καραφεντζόπουλο. Όλοι αυτοί πεινασμένοι. Και στεναχωρεμένοι για την κρίση αξιών ήταν εκεί. Παρακαλώ. <Και> ναι. ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, σωστό. Το ερώτημα λοιπόν πολύ σωστά το βάζει ο τηλεακροατής. Εγώ μου λέει, πούμε σπίτι μου στη δουλειά, ποια δουλειά μου και δεν έχω φωνή. Έχω κρίση αξιών και θα μου τη μάθει ο Θεοδωράκης, ο κορίτσας, η ελευθερία Αρβανιτάκη... Ο ξιδάκη και ο Καφετσόπουλος Και ο Τατσόπουλος Κατάλαβες μεγάλη που φτάσαμε Κοίταξε να δεις τώρα Ο άνθρωπος που είναι στη γωνία Ο ξεσκισμένος που του πήραν την αξιοπρέπεια Τη δουλειά τη... Το μεροκάματο, την υγεία Την παιδεία Έχει κρίση αξιών Και ο Θεοδωράκης Το κατασκεύασμα του Μπόμπολα Ο χετός αυτός που λέγεται ποτάμι Θα έρθει να σου μάθει αξίες μαζί με τους άλλους ε, φάτω στη μάπα, λοιπόν. Φάάτο, σου, σου αξίζουν και αυ, αυτοί και ακόμα χειρότεροι. Οπότε λοιπόν, γιατί να μισθήσουν κομπίδα δισεκατομμυρίων οι υπάλληλοι τη ΕΕ Ευρώπης μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων με λαμό για όλη την Ευρώπη. πήρανε λέει, δισεκατομμύρια. Συγγνώμη, ποιον κλέψανε στο κάτω-κάτω. Αυτό το μπουργέλο, το ναζιστικό που λέγεται Ευρώπη. ΕΕ. Φάτε τα όλα, ρε, όποιο μπορείτε, ξεσκίστε την. Ξεσκίστε την, κάνε την από ποιον αυτή έχει ξεσκίσει λαούς σαν τον ελληνικό ξεσκίστετε φάτε τα όπου μπορείτε από την Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη κάποτε οι σαλταδόροι παίρνανε ένα καρβέλι ψωμί και τους σκότωναν στην κατοχή οι ναζίστες σάλταραν, γι' αυτό τους λέγαν σαλταδόρους στα αυτοκίνητα, σήμερα οι σαλταδόροι με γραβάτες παίρνουν δισεκατομμύρια και τους κάνουν υπουργού. παρακαλώ Νομίζω δεν άκουσες τι είπα, εντάξει, εντάξει, εντάξει Πριν μου παρατηρήστε Ακούστε τι λέω εντάξει. Τα δισεκατομμύρια που κλέβουν αυτοί Τα χρεωθήκαμε εμείς Δεν πειράζει ρε παιδί μου Έλα δισεκατομμύριο πάνω ένα δισεκατομμύριο κάτω, κάτω εκεί θα Λοιπόν αυτή είναι η διαφορά λοιπόν Κάποιοι τους εκτελούσαν για ένα καρβέλι ψωμί Και σήμερα λοιπόν Έχουμε παχύδερμα με γραβάτε που σαλτάρουν, τρώνε δισεκατομμύρια... και τους κάνουν και αντιπροέδρους... και υπουργούς και πρωθυπουργούς... και ευρωπαίους... και... και... και... και. Λοιπόν... Τι έχουμε λοιπόν τώρα εδώ... Wow. Πρόσεξε... Υπάρχει ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου Ανίνων... που απαγορεύεται από τον νόμο να το αναφέρουμε... συμμετείχε ως υπεύθυνο μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για ΆΕΛΑ έργα... Και βραβεύτηκε φυσικά για ένα πρόγραμμα κομπινά Από το οποίο κατηγορείται με το, προ, Βραβεύτηκε με χάλκινο μετάλλιο στις Βρυξέλλες Κατάλαβες τους, τους ίδιους τους κλέφτες τους Τους βραβεύουν οι ίδιοι Μιλάμε μιλάμε ε, όταν αναφέρεσαι στη μαφία Και σε τέτοιες ε, οργανώσεις Λοιπόν αυτά είναι αγγελούδια Αγγελούδια μπροστά σε αυτούς έτσι Είναι αγγελούδια μιλάμε Έλα ρε παιδί μου, έλα ο Γκάουκ έβγαλε τον ναζίστα από μέσα του Έβγαλε τον ναζίστα από μέσα του Όταν είδε ότι το αριστερό κόμμα είναι πρώτο Ένα αριστερό κόμμα εκεί είναι πρώτο σε 16 κρατήδια Ακούστε τι είπε ο ναζίστας Υποτίθου τη ζήτηση συγγνώμη στους λυγκιάδες Ακούστε τι είπε ο ναζίστας Πώς μπορεί να κυβερνά η αριστερά στην πρώην Ανατολική Γερμανία Οι άνθρωποι της ηλικία μου που έζησαν την... Κομμουνιστική Γερμανία Τη λαοκρατική δημοκρατία Το βρίσκουν δύσκολο να το δεχτούν Κατάλαβες μεγάλε Ο Ναζίστας Κατάλαβες μεγάλε Ο Γκάουκ τώρα είναι και η ηλικία Του σίγουρα θα τον είχαν Θα κουβάλα και ταψιά στους φούρνους με τους Εβραίους Μην νομίζεις πόσο τώρα Δεν είναι και αυτό σαν του παπούλια. Μια χαρά ήταν τότε 15, 16 Ένα σύμβολο του Υπουργείου έγινε έξαλλο. Λέει ένα πρώην σύμβολο του Υπουργείου Οικονομικών και προσέφηκε στο Συμβούλιο Επικρατεία για τους συντελεστές του συντελεστέ του έμφυα με του οποίου πληρώνουν υπερδιπλάσια οι περιοχές περιοχέ αλλά και για παραβίαση, παραβίαση τεσσάρων άνθρων του Συντάγματο από την Ελλάδα. Ναι, εντάξει, μεγάλο. εντάξει τώρα θα, γι, θα, θα, θα, θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Επικρατεία και θα, θα, θα τα κάνει όλα. Εκείνο που έχει σημασία είναι τα νέα τα νέα είναι δύσκολα για το χειμώνα από ό,τι λένε αυτοί οι επιστημολόγοι εκεί οι μετεωρολόγοι λοιπόν έρχεται ο βαρύτερος χειμώνας της δεκαετίας φράγκα για πετρέλαιο δεν υπάρχουν για ξύλα λοιπόν το κύμα ψύχους που θα χτυπήσει την Ελλάδα έρχεται, έρχεται από τη Σιβηρία α, να τα βάλουμε με τον Πούτιν τότε λοιπόν και κυρία μου και κυρια μου κανονίστε κάντε κουμάντο διότι όπως είπαμε έρχεται Πολύ κρύο πάντως Σίγουρα εκείνο, εκείνο το οποίο Δεν θα σας επηρεάσει καθόλου Είναι το κόλπο που σας στήσανε Με ένα jackpot ακόμα Οπότε πάλι Πάλι θα τρέξετε να παίξετε Να οικονομήσετε Και εμείς θα επαναλάβουμε Ότι οι Σε καταστάσεις σαν αυτές που βιώνει αυτή τη στιγμή η πατρίς λέμε τώρα η Ελλάδα λοιπόν τρία πράγματα βρίσκουνε άνθηση τα ναρκωτικά ο τζόγος και η πορνεία <Ρι> τώρα θα ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι ο μου και όλοι μαζί και θα επιστρέψουμε να κλείσουμε Μοντές, αρχαία τώρα μιλάμε για αρχαία ηχογράφηση λοιπόν τέλος για σήμερα ε, δεν θα ακολουθήσουν τα γλαίδια του καναλάρχου έχει ανελιμμένες υποχρεώσεις οπότε θα ακούσετε επανάληψη κυρίες μου και κύριοι εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή, για την ακρόαση yeah. για τις ωραίες παρατηρήσεις σας Dance. Και ευχόμεθα να είσαστε πολύ καλά απαξάπαντες. Για και χαρά σας. to the end of love. Radio Arda, fm stereo